Έλα, ώρα μου. Λοιπόν, ήμουν τώρα στο κέντρο. Έκανα όλο το κέντρο για κάποιο λόγο, η και και το έφκανα τέλο και πέρασα από πανεπιστημίου, από σύνταγμα τα πάντα. Την είδηση, Ζαρτινιέρα, σου έτσι, έκοψε την μάχη. Είναι... Να δει, την έχω στην πορεία. Μέχρι τη ζύγισε. Γέμισε το μάτι μου, σου λέω. Γέμισε το μάτι μου, χόρτα. Έχω να βλέπω. Οι παρατηρήσει τώρα, οι λίγο γελίε, είναι ότι οι ζαρτινιέρε που έχει βάλει με του Φίνικε πιάνουν όλο τον πεζόδρομο κατά πλάτο αυτών που υποτίθεται πω έχει για του πεζού. Τώρα, τώρα το για του πεζού, δεν είναι τώρα η πεζίνη το θέμα ή το εφέ ή αυτοπροβολή. Τι πιστεύετε. Το άλλο εσύ. ότι στην Πανεπιστημίου ήμουν με αλάρμι 25 λεπτά, περίμενα να βγει ένα ζηγόνο το ΕΦΚΑ, α πού από την πάνω μεριά. Δεν πέρασε ούτε ένα άνθρωπο, παιδιά, στην τιμή μου, ένα άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τον πεζόδρομο του Πακογιάννη. Να του πω ρε παιδί μου, μπράβο. Είναι καινούριο και δεν τον έχουμε συνηθίσει ακόμα γι' αυτό. Φιλαράκο, ο τύπο έχει βάλει να πηγαίνει κατά μεσή του ήλιου, εκεί πέρα που δεν έχει καν φανάρια. Γιατί περνά κάθε δρόμους με φανάρια, αλλά δεν έχει βάλει φανάρια για τον πεζόδρομο. Έχει βάλει φανάρια εκεί που ήταν κανονικά. Επέξε και λίγο τύχη, και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Είστε σοβαρά, σοβαρά τώρα, επειδή εκτό από την αδρεπούλα του που έχει δώσει τα λεφτά για την διαφημιστική πρόθεση και τα λοιπά, η ίδια αυτή η αγορά και ο τρόπο που έδωσε τα όλα αυτά τα. τα, τα Πέρκολε και τι uh, Ζαρτινιέρε, δηλαδή να σπάσει το έργο που κάνουν πάντα στα περιβαλλοντικά έργα, αυτά τα ξέρω από μέσα. Και να το μπορέσουν να το διεκδικήσουν διαφορετικοί άνθρωποι. Έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση και η εταιρεία των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τέτοιε εγκαταστάσει, εγκαταστάσει παρασύνο. Παίρνωστε ω συνολικό έργο και η μόνη εταιρεία η οποία μπορούσε να δώσει τι εγκυητικέ, οι οποίε είναι εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ για κάτι τέτοιο, ήταν η εταιρεία Δομή. Η εταιρεία Δομή, λοιπόν, η μόνη εταιρεία μπορούσε να κάνει αυτό το έργο στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία του ομίλου Άκτορα. Τυχαία των Έτσι τώρα να έχει και... ο Άκτορο και τι να κάνουμε, βρε αγόρι μου, Ποιο τώρα, λογαριασμό θα σου δώσουμε. Λέω ρε παιδί μου, ποιο θέλει να κάνει. Να κάνει, να κάνει εκεί προς το σπίτι του και τα λοιπά να πάρει. Να έχει μια εταιρεία που να ξέρει που, που έχει à, ξέρω, είναι, τα πράγματα. Αν κάποιο τη ζήλεψε τις αρντινιέ και τη θέλει να τι πάρει και σπίτι του, ναι. Μόνο <laughs> του μετανάστε θα παίρνουμε σπίτι μα. <laughs> ή από εδώ πλευρά θα παίρνουν του μετανάστε, ή από εκεί πλευρά θα παίρνει τι αρντινιέ Λαμαρινένιε. Ε, μπρος τη γης οι Netflixμένοι Τι είπε ο πάλι ρε Το είδες Ποιο από όλου, Ο Μποχδάνος για τους Netflixμένους δεν άκου. Α για τον Netflix βέβαια το, διά, το διάβασα Αυτά είναι νεομαρξιστικά όντω, τι να θέλετε Τι είπε πάλι Δηλαδή μιλάμε τώρα δεν τελειώνει Ανέξανδλη το πηγάδι Ρουφιανου Ηλίθιότητας Με μεγάλη ροπή στο δεύτερο Και μεγάλη τάση να τον τραβάει το πηγάδι Θέλω να πω 145 ευρώ το τετραγωνικό το πήραν το ελληνικό, εντάξει καλή τιμή έτσι, ξεκίνησε το έργο. Είναι καλό, έχουν πέσει και οι αντικειμενικές, καταλαβαίνεις, το βρέθηκε το... μια ευκαιρία, ε. Αποστολή, τι κάνει. Καλά. Ναι, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ένα παιδί μου. Πάει και το ελληνικό, Πάει και αυτό. Πάει και το ελληνικό. Πάει. Μπήκαν οι μπουλτόζε. Να, ορίστε. Οι άνθρωποι έχουν όραμα. Ξεκίνησε η ανάπτυξη. Σηματοδοτήθηκε. Τρει πουύτε Άλλο ένα μολ για το λάτσε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είδε που στεναχωριώσουν, μου. Στεναχωριόμουν. Λό για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο. Και αν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει καταστρέψει αεροδρόμιο για να κάνει καζινάκι, τσίρκο, ωραία πράγματα. Υπάρχει. Καλά, δεν είναι ακριβέ αυτό. Το αεροδρόμιο δεν ήταν ε, λειτουργία. Το θέμα ε. δεν είναι αυτό. Ότι, κατα, ότι καταστρέφει ένα τόσο μεγάλο χώρο. Όχι ότι θα καταστρέφει αεροδρόμιο. Γιατί να γίνει ένα γαμπάκι. Το πάρκο είναι για να γίνει καζίνο. Και αυτή η λύθη κακά σημειουρα νοξίστη αισθητική του. Και ελπίζω είναι... αν περισσέψει πάρκο, ελπίζω να έχουν την τσίπα να βάλουν καναφίνικα σε λαμαρινένια ζαρτινιέρα. Καναπάκι. Βαγκάκι, στρογγυλός, χαροτό, με ήλιο. Καταρχήν δεν μα σου πω χρόνια πολλά που Γιώργο Ευχαριστώ, το <Δεταρχήν> θυμίδη και Τι παράτα μας. Σάι παράτα μας, εσύ Ναι, ναι, καλά, βρήκαμε και μια δικαιολογία. Ε, <Δεμιλές Λακίες> Έλα τώρα, τέλειωνε, δεν θα το συζητήσω. Ακούσα Ναι. στην Και στην Αμερική, με Μαρή, το το, ο, ο Αμερική, όπου βλέπει κάμερα και όπου βλέπει βασαρία, είναι πρώτος. Θέλω μια αφιέρωση για την άλλη παρασκευή Ότι τρολιά, ότι μα***κία έχει πει ο Μπουμπούκος, ο, ο άδωνις Και θέλω αυτό το ααα που κάνει αυτό Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή παιδιά να το κυκλοφορήσετε σε συντή Α, τι συντή, είναι ένα συντή που έχει μόνο αυτό, τι είναι Για δύσκολες στιγμές Είσαι πολύ ήρεμος, θες να σου σπάσουν τα αρχι*** Πάρε Άδωνη Με κάνει και γέλα, παρότι είμαι συγκινημένο. Θα τα λέμε από Αθήνα, από νέο κόσμο. Συμβολικό, είδε νέο κόσμο γενικότερα. Έτσι, νέα αρχή είναι, Τόλη μου, νέα αρχή είναι, εντάξει. Λοιπόν, πρωτού σου κάνω την ερώτηση και σου πω αυτό που θέλω, ένα θα ξαναπώ. Α, μη πακολλά εκεί σήμερα. Έλα, καλέ τώρα, αφού είπαν ότι δεν ισχύει για το πάνε αυτό και για του οργανωμένε, έλα, πάμε παρακάτω. Το οποίο είδε ο Χρυσογωγόδη, τέλος, πάει, αυτού ελευθερία. Έβλεπα σήμερα εκεί στο ελληνικό το γκουρλομάτι που ήταν στα έργα και θυμήθηκα αν φυσικά. Ότι είναι επικίνδυνο με τόσο ανοιχτό μάτι μην πάει μέσα σκόνη. Θα τα μπάζανε, εντάξει. Κάνω το δεύτερο φρύλι, και θυμήθηκα που αυτό έκανε επιτελού σε έργο και μα μεγάλο εμά. Κάλε τι παλιέ κοινέ. Δροπή. Δροπή, του... τα... τουλάχιστον για το λαϊκό ήρωα. Εάν σε ένα σακουλάκι πολυμπάκι έχουμε ηλιομένη κατσικήσια κοπριά και την πετάξουμε διώκεται ποινικά. Κατσικήσια κοπριά, πού να την πετάξουμε. Στον Άδονη, στον Γορίδε. Όχι, το... σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Βάλε λίγο στι ζαρτινιέρε, γιατί δεν τι βλέπω να ζουν όλοι αυτά τα ποινικά δέντρα μέσα. <Τα>... Πέρνα από την Αθήνα λίγο ρίξε μέσα σε ένα τσίγκο. <Τα>... Μπα και σωθεί Έ... κανένα δέντρο με λίγη κοπριά. <Τα>... να μην ξεβρωμάνει η βρωμιά η Ναι, αυτό περιμέναν για να βρωμήσουν Έλα, γεια! Τι θα κάνει, ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια πορεία στο Ισραή, στην πρεσβεία του Ισραήλ. Θα κάνει μια διαμαρτυρία, κάτι έμαθα. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Σί, σίγουρα για να δούνε τι και πώ θα κάνουν με τον Μιονί, δεν ξέρω, με τον Λάβα, Νετανιάχου. Θα κάνουν τι αλεξοκολλιέ με τον Νετανιάχου, ξέρω εγώ. Ακριβώ αυτό θα έλεγα. Αφού ρε, παιδιά, έχετε το τηλέφωνο του Μιονί τώρα, του Νετανιάχου, μπορείτε να τα κανονίσετε. Μην πηγαίνετε και ταλαιπωρείτε καλοκαιριάτικα τώρα και ιδρώνετε και κουράζεστε και έχουμε και κανένα πρόβλημα. Πάρτε τηλέφωνο του Μιονί τώρα. Το τα είπα μίδη, δεν ξέρω Τα αν άξω εσ Ναι, η ίδια. Ωραία, μπει από καλά Έλα, μπει η ο... Οι φίλοι μου το είχαν και no. ρε μπειλι. άσερε φανεί. άσερε ρε τη Άσε ρε, Μπίλη, άσε ρε Μπίλη, Ξέχναρε, Μπίλη, Τιφανή, Όσο και να το θέλεις πια δεν πρόκειται να ξαναδεί. Κάτσε να σου πω ρε φίλε τώρα να πούμε. Εγώ θα μου πει, ρε Μπίλη, το απένας τη τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι Μπίλη. Σοβαρά τώρα και θα σε πάω σοβαρά νούμερο. Ε, ναι, ναι, ο Μπίλη είμαι. Λοιπόν, να ακούω να δεις. Ναι, δει. ναι έλα, Μπίλη. Ο Μπίλη δε κύττ. Και... Ο Μπίλη και η κύλια. Εξώδικα. Ο Μπίλη. Λέει θα θέλει να είναι εξώδικα. Δηλαδή όταν θα λέμε Μπωγδάνος θα, θα πρέπει να λέμε. Όχι φασίστας. Βεβαίω, ο... όχι Ρουφιάνο, όλα αυτά για να καταλαβαίνω τι εννοούμε. Α, μπράβο, δεν έχει καταλάβει δηλαδή το παλικάρι ότι αυτό που τον δυσφυμεί είναι πρώτα απώ, λέει, η εκπομπή του. Θα έλεγε κανεί κακοπροαιρετό και η ύπαρξή του ίδια. Αλλά τέλο πάντων, έλα, γεια. Εγώ περίμενε, περίμενε. Περίμενε, να... περίμενε, δεν περίμενε, θα... περίμενε, δεν τα πάμε. Δεν υπάρχει την ιδιατάκα κορύφωση για να είναι... τελειώσουμε εδώ την. Θέλω να κάνω διακοπέ σε αντιφασιστικό νησάκι που πρέπει να πάω. Μήκωνο. Όσο και να μη σου φαίνεται τώρα, εντάξει, έλα, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Όλο ο Ρουβίκονα. No sé quién es Dax. No me digas. Bye Έλα καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ε, σε έχω ξαναπάρει παλιότερα, πρώτη φορά παίρνω. Από, από το Μάλμε τη νότια Σουηδία. Mm. Θα ξεκινήσω λίγο με το, με, με το γλύψιμο για να με αφήσει γεώνε παντάσον ότι δύο λίγο, Γλύψε λίγο. Δεν το έχω ανάγκη, και... αλλά γιατί όχι. Σας ακούω από το 2007 όταν φαντάρωσε εκεί τότε με, με έμαθε ο μου στο, στο στρατό, α πούμε, τότε στο Sky. Και τα Τρία-τέσσερα την ημέρα, α πούμε, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Τώρα που έχω μια φορά που τα ακούω, live, και γι' αυτό με την, ευκαιρία, με την ευκαιρία πήρα, άκουσα και λίγο τον άλλο τον τύπο, ρε παιδί μου, πριν από εσά. Αφού βρέθηκα. Συγγνώμη γι' αυτό. αυτό. Εντάξει, καλό είναι να ακούσει, λένε όλοι, ρε παιδί μου, γενικά. Μην λέτε κόλλη, κόλη. λέτε το, και... το στράιφο έτσι. Α, τι είπατε. Θέλω, <laughs> α, δεν είπατε κόλλη. Είχε ένα καραμπελιά. καραμπελιά εκεί πέρα από τον δημοσιογράφο πούμε, και πρώην πολιτικό, ξέρω εγώ, και τα είχαν μπλέξει όλα, τα είχαν κάνει αφταρμά. Μιλούσαν για ευρωκυριαρχίε, εθνοκυριαρχίε. Πώ θα αποτρέψουμε την εισβολή, Ε. Γενικώ μπορείτε να yeah. ακούσει πολλέ παππονιέ σε μια ώρα συμπυκνωμένε. Είναι σαν το καλό γάλα, το συμπυκνωμένο. Καλά, δεν άνοιξε και μια ώρα, Είναι, μια είναι εγώ... σαν γάλα, παπορέ, η κατάσταση. Η μόνη ελπίδα σε αυτό είναι να κάνουμε χρήση Άκουνα του να... κουτιού του γάλακτο. Στον τί... σερβοκούτι τί... τί... να τελειώνουμε. Και δεύτερον, έχω να σου πω το εξή. Έχει κάνει λάθο για, για τι ατάκε. Όλο μου. λάθη κάνουμε, ναι. Τι λάθο. Τι λάθο έκανε. Ενώ προχτέ σου ότι θα είμαστε απέναντι στην αδικία και στην. Και στην εκμετάλλευση με έβαλε στο κάδρο των ανοήτων και των βλαμμένων Δεν είμαι καθόλου βλαμένος, έτσι νομίζω Είμαι από τους αγωνιστές που όταν εσύ ήσουν δρόμους Και θα συνεχίσω να είμαι στους δρόμους ανεξάρτητα από τις Γιατί είμαι Μακεδόνας και ανταρτών και Εκνόκαλε, πού είναι οι για τη γιορτή σου. Καλέ τίποτα, στα Ό,τι να στη δικιά μου, ευχή. Δεν μου Σου ευχήθηκα δύο του μηνό και μου είπε ότι σε έχω γράψει στα από αυτά μου. Ενώ αυτό είναι ψέμα, και εγώ σου έστειλα κάτι άλλε ωραίε ευχέ. Α, δεν θυμάμαι. Το από αυτά κάτι μου λέει, να. Ναι, έλα κομμένα μου. Μίλα καλύτερα σε πάρω ο όλου. Καλά δε θα μου ο γύρω. Να σου πω, την περίοδο του εγκλισμού, τη Καρατήνα σα ξέρει για ένα μουνί ή πέρα στο εχθυτικό που λέει Κάνε άκρη! Σα ξέρει μ... και μουνί. μου πήρα. Πήρατε κανένα πρόσκλημα από αυτό ή δεν γλιτώσατε. Α, δεν πήραμε. Και η επόμενη ερώτηση είναι εξή γιατί στο δικό μου το μουίου βάζει μπει και του άλλο δεν έβαλε. Είναι καλύτερο το δικό του μουνί από το δικό μου. Εδώ είναι όλα το μουσίνο, έφια συγνώμη κιόλα. Τελευταία εκκομία αυτή που κάνετε και έχετε μια εβδομάδα ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Μπορεί να πει άλλη μια εβδομάδα μάγκε <laughs> Γιατί Σάπρ, ε, τάμασε. Ε. Πιότα. Ότι όλα. Ότι αποσυμίωση αποζημίωση 100... 175. <συμίωση> 175. Γιατί να μην διεκδική, δεν είχε χασούρα. Ναι, λόγω κορδου. Είχε χασούρα. Γιατί. Ε, δεν είναι διοργαντική επιχείρησίε. Δεν πρέπει εμεί δεν τα πληρώσουμε να χρειαστεί. Της Σκάσε. Οποία... Σκάσαι 14 αεροδρόμια μεδέκα. Δά... Πήρα από τη Το είπα, αυτό θα γίνει. Εκφαλοποιήσαμε. Τέλο. Και, Και 1 εκατομμύρια που δώσαμε. Επιμένει εκεί. Στου μεγάλου εργού. Ένα το καμία τώρα. <laughs> Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν χρήματα για του εργαζομένου. Τι είναι μόλι τα χρήματα να τα πετάμε, Ιδιωτικέ επιχειρήσει δεν είναι. Σκάσε, Μωρή, ξέρω ο εργαζόμενο θα κάνει τα χρήματα, η ιδιωτική επιχείρηση ξέρει τι θα κάνει, θα κάνει επενδύσεις, θα φέρει ανάπτυξη. Ο εργαζόμενο τι θα κάνει, θα πάει να στο κάνει το ηλίθιο. Ανάπτυξη όπω το ελληνικό. Περίπου, να. Ε, ένα καλό παράδειγμα. Αληθεύει ότι τα κρεμίσματα εκεί γίνονται με του δημοσίου. Αποκλείται, ο λάτσο ο ίδιο, εγώ είδε, είδα, έβγαζα κάτι πεντάρικ